Λογητός ο Θεός ημών πάντα τενήν και αίκης ο σώνας, στον των αιώνα, Δόξασή ο Θεός ημών, δόξασή Βασιλέ ο Ράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκίνο εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. στον τέταρτο ψαλμό και είχαμε μελετήσει τον πέπτο στίχο και είχαμε μιλήσει για το θέμα της οργής του θυμού και είχαμε πει πότε ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιεί τον θυμό χωρίς να μαρτάνει και ότι ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου κρίσιμη δύναμη, ο Θεός την έδωσε αυτή τη δύναμη μέσα στην ψυχή μας, αλλά πρέπει να κινείται με φυσικών τρόπο, όπως ο Θεός την έδωσε, ώστε να είναι μια δύναμης που να μας προστατεύει από την αμαρτία, να μας βοηθά να κόψουμε τα δεσμά της αμαρτίας, να αντιστεκόμαστε στην δύναμη των παθών και της αμαρτίας, και να μα να προχωρούμε στην επιτέρεση της αρετής. Τότε ο θυμό είναι πραγματικά κάτι το ωφέλιμο και πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε αυτήν τη σωστή ενέργεια αυτής της δυνάμεως γιατί πραγματικά επειδή η ζωή μας είναι ένας αγώνας και χρειάζεται πολλές φορές να αντισταθούμε σε πολλά πράγματα. Χρειάζεται πολλές φορές να έχουμε τη δύναμη να μην υποχωρούμε, να έχουμε τη δύναμη να κόψουμε δεσμάτα, οποία μας δεσμεύουν και μας οδηγούν σε πάθη και αμαρτίες. Και καμιά φορά η πίεση η αντίθετη, είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται πράγματι ο άνθρωπος να αντιστρατεύσει τη δύναμη του θυμού, ώστε να σταματήσει αυτήν την ενέργεια, αλλά όλα αυτά να κινούνται πάντοτε μέσα στα φυσικά όρια και μέσα στο πνεύμα αυτής της παρουσία του Θεμού. Αυτή είναι αν ο θυμός, δεν είναι αμαρτία, ο θυμός δεν είναι ταραχή, δεν είναι σύγχυσης, δεν είναι κακία, αλλά έχει ειρήνη μέσα του, έχει καθαρότητα στο νου, ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του. Επειδή είναι και ένα πράγμα λεπτό και επικίνδυνο, Καλό είναι να έχουμε πολλή προσοχή, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δικαιολογούμε και τις ταραχές μας ό,τι πρόκειται περί του Αγίου Θυμού. Δεν είναι έτσι. Προχωρώντας εις τον έκτο στίχο, λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επικύριον». Δηλαδή, προσφέρετε εις τον Θεό θυσίαν δικαιοσύνης, και έτσι να έχετε ελπίδα εις τον Κύριον. Δηλαδή, η θυσία μας στο Θεό να είναι θυσία η οποία συνοδεύεται με έργα δικαιοσύνης. Να είναι θυσία δικαιοσύνης στο Θεό. Δηλαδή, να είναι πρώτα απ' όλα θυσία η οποία ζητά από τον Θεό τη δικαιοσύνην. Είπαμε πολλές φορές ότι ζητούμε από τον Θεό τη δικαιοσύνη του Θεού να μας δώσει ο Θεός την δικαιοσύνη Του και ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι αυτό που εμείς νομίζουμε δικαιοσύνη η δικαιοσύνη του Θεού είναι να μας δώσει ο Θεός το έλεος του και τη χάρη του αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού γιατί τότε πραγματικά είμαστε άδικοι και αδικούμε τον εαυτό μας και αδικούμε τους αδελφού μας όταν στερούμαστε την θεία χάρη. Δεν έχουμε τη θεία χάρη, τότε αδικούμεθα. Και μα δικαιώνει ο Θεό όταν μα δίνει την χάρη του. Και η δικαιοσύνη του Θεού και η δικαίωση του Θεού είναι να μαζώσει δώσει ο Θεό το έλεός του και την χάρη του. Δεν είναι να αποδώσει ο Θεό το δίκαιο αυτό που εμεί νομίζουμε. Αν κάποιο μας αδικήσει, να μαζώσει δώσει ο Θεό το δίκαιο μα. Δεν είναι αυτό γιατί ο Θεό δεν λειτουργεί κατά τρόπο αστυνομικών αλλά κατά τρόπον φιλάνθρωπον και πατρικών. Μπορεί ο Θεός να δώσει σε αυτόν που μας μισά, σε αυτόν που μας καταδιώκει, σε αυτόν που μας σκοτώνει, να Του δώσει ο Θεός πλούσια την ευλογία Του και πολλά άγαθα και πολλά καλά και να είναι πολύ καλά και ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος. Και εμείς αγαναχτούμε και λέμε μα Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος μου είχαμε τόσα κακά, δεν σταματά να με κατηγορά, να με σκοφαντί, να με καταδιώκει, να με αδικεί. Να κάνει τόσα κακά και σε μένα και στην κοινωνία και παντού. Και εσύ να Του δίνεις τόσα καλά. Και όμως ο Θεός Του δίνει καλά. Γιατί, είναι άδικος ο Θεός. Όχι, ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά θέλει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο να συγκινήσει αυτόν τον άνθρωπο. Να Τον καλέσει κοντά Του. Να Του δείξει την ανοχή Του σαν έναν καλόν πατέρα ο οποίος ό,τι και να κάνει το παιδί του ο πατέρας πάντα το δέχεται πάντοτε το υπομένει πάντοτε του χορηγεί ό,τι χρειάζεται δεν του αρνείται ποτέ, δεν του κλείνει την πόρτα δεν σκοτώνει το παιδί του όσα κακά και κάμει το παιδί του δεν θα το σκοτώσει ο γονιός του γιατί ο πατέρας είναι μητέρα, είναι γονιός δεν μπορεί να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρεται ένας ξένος ε, Θυμούμαι μια φορά βρέθηκα σε κάποια ε, σε ένα σχολείο και μια μητέρα είχε 4-5 παιδιά στο σχολείο και πήγε να δει την δασκάλα και ρώτησε πώ πάνε τα παιδιά μου. Και ήταν πράγματι όλα τα παιδιά άτακτα και αντίθετα στο σχολείο. Και άρχισε η δασκάλα, λέει, Ότι τα παιδιά είναι άτακτα ή αντίθετα, ξέρω εγώ, και φώναξε τα παιδιά μου μπροστά στη μητέρα και τα επέπληξε. Και η μάνα δεν μπορούσε, δεν, ε, ε, πάρα πολύ άσχημα. Και λέει: Δεν μπορώ, α πούμε. Δεν μπο, μπορεί να φταίουν να κάνουν όλα αυτά, αλλά δεν, δεν μπορώ να τα μαλώνω τα παιδιά μου με αυτόν τον τρόπο, να τα προσβάλλω δημόσια. Η δασκάλα το έκαμνε. Διότι δεν ήταν δικά τη μωρά, δεν ξέρω αν ήταν τα δικά τη τα μωρά, τι θα έκαμνε. Αλλά το έκαμνε, ίσω παιδαγωγικά. Όμω, ένα γονιό δεν μπορεί να το κάνει. Ο Θεό δεν. Δεν παιδεύει με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να τον άνθρωπο στο φιλότιμο. Έτσι καμιά φορά κι εμείς όταν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί τους εχθρούς μας να μην μας πιάνει το, το παράπονο. Εξάλλου μα είπε ο ίδιος ο Θεός ευλογείτε τους καταρωμένους εμά, Να ευλογείτε αυτού που σας καταργένετε και σε αυτούς που σας, που σας καταδιώκουν. Εμείς Θέλουμε να δούμε αυτό που μας καταδιώκει να τον τιμωρά ο Θεός. Να πούμε να, είδες, αφού είναι κακός άνθρωπος, αφού δημιουργεί τόσα προβλήματα, αφού κάνει τόσα κακά, καλά να πάθει τώρα. Ή έτσι που ταιριάζει, αυτό είναι το δίκαιο. Ενώ να τον βλέπουμε εκείνο να όλα του πηγαίνουν καλά και οι δουλειές του και η υγεία του και να είναι φορτωμένος με αγαθά υλικά και με ό,τιδήποτε άλλο, τι καλά ο Θεός δηλαδή πού είναι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει πλατιά καρδιά και είναι πατέρα του κόσμου όλου και θέλει ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο ακόμα να συγκινήσει τον άνθρωπο, να τον καλέσει κοντά του, να του πει ότι κοίταξε παρόλες τις αδικίες που έκαμες, εγώ σε ευλογώ, σε... είμαι κοντά σου. Γι' αυτόν η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι όμοια με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Δεν μοιάζει η δικαιοσύνη δική μας με τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι όταν ζητούμε από τον Θεόν δικαιοσύνη να ξέρουμε ότι ζητούμε την αγάπη και το έλεος και την χάρη του Θεού. Η θυσία δικαιοσύνη λοιπόν είναι να προσφέρουμε στον Θεόν την προσευχή μας όλα ό,τι προσφέρομαι στον Θεόν για να μας δώσει το έλεος του και τη χάρη του. Αλλά ακόμα η προσευχή μας πρέπει να είναι θυσία δικαιοσύνης Δηλαδή να μην έχει μέσα της, να μην μας βαραίνουν αδικίες, κακίες, πράγματα τα οποία τέλος πάντων δεν βοηθούν στην προσευχή μας. Γιατί είναι γεγονός ότι όταν η καρδιά μας είναι βεβαρημένη από πολλές αδικίες και κακίες, τότε δύσκολα ο άνθρωπος ε, κινείται εις προσευχήν. Δύσκολα η καρδιά αισθάνεται έτσι μια βαρύτητα όμως και σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να ε, πιάνουμε την ταπείνωση την μετάνοια και να λέμε ότι παρόλη την αδικία μας και την αμαστία μας εν τούτης στρεφόμεθα προς το Θεό ο Θεός πάντοτε μας δέχεται πάντοτε μας δέχεται ό,τι κι αν κάμαμεν ό,τι κι αν είμαστε ακόμα αυτή η θυσία δικαιοσύνη σημαίνει ότι συνοδεύεται η προσευχή μας από έργα δικαιοσύνης. Δηλαδή, πόσο συνεργεί, ξέρετε, πόσο συνεργεί στην προσευχή η ελεημοσύνη. Αν θέλεις να, να προσευχηθείς, να γίνεις ελεήμων άνθρωπος. ελεήμον με όλη την έκταση της, ε, της λέξεως. Όταν ο άνθρωπος πει έναν καλό λόγο, δηλαδή, είναι καλό λόγο στον άλλον άνθρωπο ή προσφέρει κάτι στον άλλον άνθρωπο ή δώσει μια ελεημοσύνη και αυτή η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα χρήματα είναι και αυτά βέβαια είναι τα πάντα οτιδήποτε ε, υπάρχει μέσα μας που είναι από αγάπη που προσφέρετε, τότε αυτή η κατάσταση κινεί την ψυχή μας και στην προσευχή ο ελεήμων άνθρωπο είναι αποδεδειγμένο ότι όταν σταθεί προσευχή η προσευχή του κινείται προς τον Θεό. Δέχεται ο Θεός την προσευχή του ελεήμονος ανθρώπου. Λέει ο Βασισάκ, ασκητής ανελεήμων δένδρων άκαρπων. Άνθρωπος ασκητής ο οποίος δεν ελεή, δεν έχει ελεήμονα διάθεση, είναι σαν δέντρο άκαρπων. Δηλαδή, όσες ασκήσεις και αν κάνει κάποιο, προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες κοίτα εάν η καρδιά του δεν είναι ελεήμων καρδία δεν κινείται με αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο δεν έχει συμπάθεια όπως ο Θεός έχει συμπάθεια προς όλους τότε αυτούς ο άνθρωπος είναι σαν δέντρο το οποίο δεν έχει καρπούς είναι μέν δέντρο, είναι φυτευμένο αλλά καρπούς δεν έχει ενώ όταν ο άνθρωπος είναι ελεήμων ξέρετε ότι η ελεημοσύνη και από μόνη τους δεν οι πατέρες σώζει τον άνθρωπο διηγείται στο γεροντικό κάποιο ένα διήγημα εκεί ότι κάποιος είχε μια γνωστή δεξουαδελφή του ότι ήταν συγγενής ένα μοναχός και οποία δυστυχώς είχε ε, ε, δούλευε σε έναν οικονανοχής ήταν κοινή κοπέλα οπότε ε, ο ασκητής άκουσε για αυτήν την γνωστή του κοπέλα για τη συγγέννησαν του και έλεγε στους γέροντες ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα να προσευχηθείτε γιατί αυτή η κοπέλα ε, είναι χμάλλοντο τη αμαρτία. Του είπαν να τη πει να δίνει ελεημοσύνη, εκείνα τα χρήματα που παίρνει, τα άδικα, τα αμαρτωλά, να δίνει ελεημοσύνη. Τη είπε, αφού κάμουνε που κάνουν του αμαρτίε, δίνει και λίγε ελεημοσύνε για την ψυχή σου. Άκουσαν αυτοί, πράγματι έδωσε, έδινε ελεημοσύνε. Του το είπε του γέρντου ότι αμαρτάνει μεν, αλλά Εμεί φοβάσαι, άμα δίνει ελεημοσύνη θα την ελεείσει ο Θεό. Πέρασαν χρόνια, ρώτησαν τι γίνεται, συνεχίζει αλλά ακόμα δίνει πιο πολλέ ελεημοσύνε. Ο Θεό θα την βοηθήσει. Και πράγματι πέρασαν αρκετά χρόνια, η αμαρτία επιτελεί το, αλλά και τα έργα τη ελεημοσύνη επιτελούνταν. Και τελικά ο Θεό βρήκε τρόπο και ελέγησε αυτή την ψυχή, αυτόν τον άνθρωπο και διηγεί το γεροντικό μια ολόκληρη θαυμαστή ιστορία πώ. Ε, ενήργησε αυτή η, η χάρη της ελεημοσύνης στη ψυχή του ανθρώπου. Γιατί? Διότι, ξέρετε, ο ελεήμων άνθρωπος ομιάζει με το Θεό. Ο Θεός είναι ελεήμων. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει. Είναι ελεήμων ο Θεός. Αυτός που είναι ελεήμων μοιάζει με τον Θεό. Και ο Θεός δεν μπορεί να αρνηθεί στον άνθρωπο που του μοιάζει την χάρη του. Έχει έναν ωραίο δίηγμα στο βίο του Σίου Παϊσίου, όχι του Γέροντο, του Μεγάλου Παϊσίου που παίζεται τον τέταρτο αιώνα, για έναν μαθητή του, ο οποίο τα μαθητή του, του Μεγάλου Παϊσίου και αρνήθηκε τον Χριστό και έπεσε σε αμαρτίες. Και άρχισε ο Άγιο Παϊσίου να προσεύχεται στον Θεό να συγχωρήσει τον μαθητή του. Οπότε ανεφανίστηκε ο Χριστό μπροστά του και του λέει: Μην επιμένει να προσεύχεσαι. Αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί να σωθεί, είναι νεκρός. Λέει, κύριε, εσύ έχει την δύναμη να τον αναστήσει. Τι είναι δύσκολο για σένα να αναστήσει έναν νεκρόν. Του λέει, παείσαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, διότι αυτό ο άνθρωπο με αρνήθηκε. Του λέει, Χριστέ μου, για σένα δύσκολο είναι να ελεήσει έναν άνθρωπο που αρνήθηκε, αφού εσύ είσαι ελεήμον». Του λέει, μα δεν γίνεται, διότι αυτός ο άνθρωπο επέταξε νόσα του έδωσα. Αρνήθηκε και το σχήμα του και το βάπτισμα του και τα πάντα, έγινε Έπεσε σε αμαρτίες, δεν μπορεί να, να, να σωθεί. Είναι αδύνατο. Πρέπει να περιμένεις να γίνει η, η κρίση, η ευθέρα Παρουσία, να δούμε. Και πέμενε ο Παΐσιος. Και τρόπον τον αφιλονικούσε με τον Χριστόν Έλεγε ένα επιχείρημα ο Χριστός, έλεγε άλλο ο Παΐσιος. Στο τέλος, ο, ο Χριστός τον αγκάλιασε και είπε «Τώρα πραγματικά ομοίασες με μένα». Με ενίκησε με την αγάπη σου. Τρόποντι να ο Θεό θέλει να τον νικήσουμε για τι αγάπη μα. Όπω εκεί που εφήνε του τον που εφήμωσε με του Εβραίου ο Θεό, που έκαναν οι Εβραίοι αταξίε και αχαριστείε, και εφήμωσε ο Θεό και λέει στον Μωησή: Άφησμε και θα του καταστρέψω όλου. Εξαναλώσω αυτού ει άπαξ. Θα του διαλύσω να μην υπάρχουν. Και στάθηκε ο Μωησή και του είπε: Κύριε, αν θα του καταστρέψει, να καταστρέψεις και μένα μαζί τους. Εγώ δεν θέλω να σωθώ χωρίς τον λαό μου. Ή θα μας σώσεις όλους ή θα καταστρέψεις και μένα μαζί τους. Και ο Θεός έσωσε τον λαό εξαιτίας του Μωυσέως για να δείξει ο Θεός να δώσει την ευκαιρία στον Μωυσή να γίνει όμοιος με τον Θεό. Πραγματικά ο άνθρωπος που έχει αυτή την ελεήμωνα διάθεση και στέκεται λόπινο του Θεού και τρόπονται να υπερασπίζεται των αδικούμενων άνθρωπων τον οποίον αδικιώσει ατανάς και αμαρτία κυριολεκτικά αυτός ο άνθρωπος ομοιάζει με τον Θεό και το ελεήμονος ανθρώπου η καρδία ε, είναι σαν ένα θυσιαστήριο μια θυσία η οποία προσφέρεται στον ελεήμονα Θεό και αυτόν οι πατέρες είπα γι' αυτό διεβάσαμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του προηγούμενου ότι για την κρίση ότι οι του Θεού θυμάστε δεν είπε ο Θεός ούτε αν νηστεύσατε ούτε αν μείνατε ξέρω εγώ καθαρί, ούτε το έναν ούτε το άλλον. Τι είπε ο Θεός ότι ήμουν πτωχός και με συνεγάγεται ξένος και με μαζέψετε γυμνός και με περιεβάλλε με εντύσετε και επεσκέψασθέ με και όλα αυτά τα πράγματα για να δείξει ότι ό,τι κάνομαι ό,τι πνευματικόν αγώνα κάνομαι ο καρπός του πνευματικού αγώνος είναι να αποκτήσουμε ελεήμονα καρδία η καρδιά μας να γίνει όμοια με την καρδιά του Θεού αν αυτό δεν γίνει τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πέκαλα εάν νηστεύεις αγρυπνάς, προσεύχεσαι, μελετάς αγωνίζεσαι, κάνεις όλες εντολές του Θεού και η καρδιά σου δεν είναι ελεήμονα, δεν είναι, έχει ελεημοσύνη προς τον άλλον άνθρωπο είσαι σκληρός, δεν δεν συγκινείσαι Κοινείται η καρδιά σου. Σημαίνει ότι θέλει δουλειά. Σημαίνει ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ότι υπάρχει κάτι. Κάτι υπάρχει το οποίο σκληραίνει την καρδία. Και πρέπει να μάθουμε να χτυπήσουμε αυτήν την καρδιά μας, Να σπάσει η καρδιά. σύντριψω μου την καρδία, την Να σπάσει η καρδιά μας, Να γίνει καρδία. ώστε να αποκτήσει ελεημοσύνη προ όλη τη χτίση. Οι άγιε σα είπα πολλέ φορέ είχαν τέτοια ελεήμωνα διάθεση, ώστε και για η καρδιά τους υπέρ όλης της κτήσεως, η του κόσμου, υπέρ των ερπετών, των φυτών, των δέντρων, των ανθρώπων και των δαιμόνων ακόμα. Αυτή είναι λοιπόν η ελεήμωνα καρδία που χρειάζεται για να ομοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα μας. Λοιπόν, <Τι> Αυτή η, η ελεήμων καρδία είναι το στοιχείο το ότι ο άνθρωπος εργάζεται πνευματικά. Το ότι ο άνθρωπος, η πνευματική εργασία που κάνει, έχει καθόν, έχει αποτέλεσμα. Η νηστεία, η αγρυπνία, η κόπη, η μελέτη, η θεία κοινωνία, η προσευχή, όλα αυτά κατευθύνονται στην καρδιά μας. Να μας κάνουν όμοιος με τον ουράνιο πατέρα μας. Έτσι, όπως μας είπε ο Χριστός να γίνεστε ιχτήρμονες καθώς ο πατήρ ημών ουράνιος ιχτήρμονες την έτσι να γίνεστε ιχτήρμονες ελεήμονες όπως ο πατέρας σας ουράνιος είναι ελεήμον και ιχτήρμον ε, θυμάστε ότι όταν εμφανίστηκε ο Θεός του Μωυσή όταν ήθελε να εμφανιστεί, και κρύβηκε ο Μωυσής μέσα στην σπηλιά πίσω από τον βράχο επέρασε λέει πρώτα μια μεγάλη, ε, ένας μεγάλος άνεμος θύελα αλλά ούκοι είναι εκεί ο Θεός. Πέρασε μεταβροντές, αστραπές, κεραυνοί, σεισμοί, καταιγίδες. Αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Πέρασαν πολλά φαινόμενα τέτοια. ω φαινόμενα. Το οποία εσύ ήταν το όλων το συνάγει. Καπνίζεται το και εσύ ήταν όλο το όρος. Αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Αφού πέρασαν όλα αυτά και έφυγαν, τότε λέει ο σαύρα λεπτή, λέει η Γραφή Παλαιαδική, σαν λεπτό αέρα σαν μια λεπτή άβρα, ως πνεύμα διασυρίζουν, ένα λεπτό πνεύμα, και εκεί είναι ο Θεός. Και τι είπε ο Θεός. Κύριος, ηχτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός. Έδωσε ο ίδιο ο Θεός σημείο της παρουσίας του. Ο Θεός ήταν παρόν εκεί όπου ήταν ησυχία, ηρήνη, και μίλησε περί του αυτού του και είπε ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και ηχτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός. τα ίδια πράγματα δηλαδή αυτό είναι το σημείο του Θεού αυτό είναι δηλαδή το, το έργο και η καρδιά του Θεού οπότε εμείς καλούμαστε ως χριστιανοί να γίνομε μιμητές του Χριστού μιμητές του Θεού να γίνουμε τέκνα του πατρός μας πως μπορούμε να μοιάσουμε τον ουράνιο πατέρα εάν μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε ελεημοσύνη δεν, δεν κινείται η καρδιά μας δεν συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν αγκαλιάζουμε με αγάπη τον άλλον άνθρωπο. Κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Τον καταδικάζουμε. Μα αυτά δεν είναι φαινόμενα ανθρώπου ελεήμονο την καρδία. Για να αποκτήσουμε ελεήμονα καρδία, πρέπει να αγωνιστούμε σε όλες τις αρετές. Η ελεημοσύνη, η πρακτική, το να δώσουμε εκ του υστερήματό μα ή εκ του περισσεύματός μα στον άλλον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Αυτό είναι ένα σκαλοπάτι, απαραίτητο. Δεν μπορεί. Λέει ο Απόστολο Παύλος, όταν έρθει ο Ιάκωβο, όταν έρθει ο αδερφός σου πει πεινό, δεν μπορεί να του πει είπαγε και εύχομαι ο Θεό να σε θρέψει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να του δώσει κάτι, να φάει. Δεν μπορεί να μιλά του άλλου περί τη Βασιλείας του Θεού και να μην τον ελεεί τον άλλον άνθρωπο. Εντάξει, ακούει τα πνευματικά που λέει. Αλλά αυτό τώρα πεινά, διψά, καίγεται. Έχει πρόβλημα, τουλάχιστον, εάν δεν έχουμε εκείνη την αυταπάρνηση που είχαν οι Άγιοι, που έδωσαν ακόμα. σα είπα και ο Άγιος Σεραπείων, επίσης, πουλήσε και το Ευαγγέλιο ακόμα. Και έλεγε ότι πουλώ αυτό που με έμαθε να πουλώ τα πάντα. Είχε ένα, τούμινε ένα πράγμα το Ευαγγέλιο και πήγε και το πουλήσε. Διότι λέει αυτό το βιβλίο, με έμαθε να τα πουλήσω όλα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια, τέτοια αυταπάρνηση, αλλά έχουμε μικρότερη ας έχουμε λιγότερο, είναι κατά τα μέτρα μας αλλά ας κινηθούμε και εμεί κάτι σε μια υπέρβαση του ιαυτού μας και μην ψάχνουμε ξέρετε μπορεί ο Θεός πολλές φορές για να μας να το πω έτσι να μας ε, πειράξει να μας δοκιμάσει ο Θεός να μας θέλει και ανθρώπους απατεώνες που έρχονται να μας ζητήσουν ας πούμε κάτι στους βίους των Αγίων έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που ψεύτες, κλέφτες, απαταιώνες Λοποδίτε, α πούμε, με πτυχίο λοποδίτε. Επήγαιναν στου Αγίου και του ζητούσαν λεμόνση και άγια έδιναν, έγνωση του. Και ξανά του ζητούσαν, τι ξανά έδιναν. Και ξανά του έδιναν. Για να ε, του επίραζε τρόπον την άθοδο να δούμε, θα αγανακτήσει, να δούμε, θα κινηθεί ανθρώπινα. Το ανθρώπινο είναι, αφού είναι κλέφτη, ψεύτη, λοποδίτη, μην του δώσει. Το τέλειον όμω είναι άλλο. Το τέλειον είναι άλλο. Δεν είναι αυτό. Το τέλειο υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Διότι αν μπούμε έτσι, τότε πραγματικά ποιο από εμά μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Όταν κάθε μέρα, κάθε βράδυ, πάμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό και ξέρουμε και βλέπουμε ότι σήμερα έκαμα ό,τι έκαμα και χτε, ό,τι έκαμα και προχτέ, ό,τι έκαμα και ό,τι έκανα και πριν μια βδομάδα και πριν ένα μήνα και πριν ένα χρόνο. Και ό,τι έκανα από τότε που είμαι μικρό μέχρι σήμερα, και ίσω να έκανα και χειρότερα ακόμα. Κι όμω στέκομαι ενώπιον του Θεού και του λέω: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, συγχώρε αμαστίε μου. Λυπήθουμε των αμαστολών. Μα εσύ πώ ζητά το έλεο του Θεού, την ελεημοσύνη του Θεού, και στον αδελφό σου δεν τον ελεεί. Ελεεί εσύ τον αδελφό σου, να ελεεί ο Θεό και εσένα. Διαφορετικά, αν κρίνει ο Θεό με τα ίδια μέτρα, θα σου πει και εσένα, είσαι είσαι απατεώνας και χθες μου είπε τα ίδια και προχθές μου είπε τα ίδια και πριν ένα μήνα μου είπε τα ίδια και κάθε μέρα με κοροϊδεύει. άρα λοιπόν δεν έχει τίποτα για σένα έξω σε ποιό θα αρέσει αυτό σε κανένα γι' αυτό μας είπε ο Χριστός ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε μήν με το μέτρο που μετράς τον άλλον άνθρωπο θα μετρήσει ο Θεός και εσένα εάν εσύ είσαι επίικης προς τον άλλον ο Θεός θα είναι επίκησais σένα. Αν εσύ είσαι με τον άλλο, ο Θεός είναι ελεήμων με σένα. Αν είσαι άτεχτος με τον άλλο, θα είναι και ο Θεός άτεχτος με σένα. Οπότε διάλεξε. Γι' αυτόν είπαν οι πατέρες ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από τον αδελφό μας. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλο. Είδε τον αδελφό σου, είδε Κύριο τον Θεό σου. Είδε τον αδελφό σου, είδε τον ίδιο τον Θεό σου. Γι' αυτό πρέπει να ανακαλύψουμε ότι όταν ελεούμε τον άλλον άνθρωπο, δεν είναι τον άλλον που ελεούμε, είναι τον εαυτό μας που ελεούμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Τον εαυτό μας ελεούμε. Ο άλλος δεν έχει σημασία τι είναι ο άλλος. Σημασία είναι ότι στέκεται ενώπιό μου. Και θυμούμε κάποια Αγία γερόντισαν, οι οποία ερχόντουσαν όλοι όπως συμβαίνει και στα μοναστήρια και στην τροπολίς κάθε μέρα ουρές ανθρώπων που ζητούν χρήματα άλλοι ε, δικαιολογημένα, άλλοι δικαιολόγητα άλλοι πραγματικά, άλλοι ψεύτικα ο Θεός είδε τέλος πάντων ε, εκεί οι μοναχές έλεγα γερόντι σαν με αυτός, ήθεν και πριν ένα μήνα ξέρουμε ότι δεν είναι προσπαθούσαν τέλος πάντων να κάνουν λίγη οικονομία εκείνοι έλεγαν Γέροντα μπορώ να διώξω τους αδελφού του Χριστού Δεν μπορώ Αν είναι ο Χριστός Κάτι να του δώσουμε Έστω ε, μπορεί να αναπατεώνας αν ξέρω με τον Αφού έρχεται συχνά ε, Αλλά Δεν μπορούσε Δεν μπορεί η ελεήμων καρδία να, να αρνηθεί στον άλλον άνθρωπο Τότε μόνο μπορεί Όταν, όταν δεν θα του δώσει Του κάνει μεγαλύτερον καλό Παρά να του δώσει Τον άλλο σου ζητά χρήματα και να πάει να πει, να πούμε, να καταστρέψουν αυτόν του, τότε το να του δώσεις όσο του κάνεις κακό. Τότε πρέπει να σκεφτείς μήπως για δεν του δώσει του κάνεις μεγαλύτερον καλό. Οπότε αν αυτό είναι η ελεημοσύνη, όχι το άλλο. Αλλά και πάλι, εκείνη η άρνησης να γίνεται με πνεύμα αγάπης, με πνεύμα ελεημοσύνης. Όχι επειδή έχουμε όχι επειδή σκεφτόμαστε να μην τα λεφτά μας, και να πούμε ευκαιρία τώρα να βρούμε μια δικαιολογία ότι δεν τα χρησιμοποιάς καλό οπότε δεν σου δίνω όχι έτσι ε, αλλά θέλουμε να του δώσουμε έχουμε τη διάθεση αλλά δεν τον ωφελεί δεν τον ωφελεί. θα του κάνουμε κακό θα τον βλάψουμε οπότε δεν του δίνουμε η διάθεσή μας η καρδιά μας να είναι καθαρή εναντί αυτού του ανθρώπου και η διάθεση να είναι διάθεσης αγάπης αυτή είναι η θυσία δικαιοσύνης η οποία πραγματικά είναι ευάρεστός όση στον Θεό. Όταν συνοδεύεται με όλα αυτά τα έργα, όταν είναι καθαρή από αδικίες η καρδιά μας όταν αναφέρεται η τον Θεό και ζητά το έλεος και τη χάρη του Θεού, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι ζητούμε, ξέρουμε τι ζητούμε από τον Θεό. Ζητούμε να μας δικαιώσει με τη χάρη του. Όχι να εκδικηθεί του εχθρού μα, να δικαιώσει εμά με τη χάρη και το ελεός του. Επιστρατεύομαι μέσα τα οποία μας βοηθούν. Οι προσευχές των αδερφών μας, τα έργα, τα αγαθά, γίνονται πραγματικά ε, μεγάλη βοήθεια. Ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνεχώς ομιλούσε περί της ελεημοσύνης και έλεγε ότι αυτή η αρετή και μόνη της σώζει τον άνθρωπο και ότι εμείς ιδιαίτερα που είμαστε στον κόσμο, τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ασκήσεις, ούτε μεγάλους κόπους, ούτε μεγάλες αγρυπνίες, συνειστείες ή τέλος συνιστίε η ζωή μα μέσα σε πολλά πράγματα, έχουμε να πούμε μια ανάνεση, τέλος πάντων δεν έχουμε αυτή την αυστηρότητα που έπρεπε ίσως, να είχαμε. Τι μας μένει, τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά μας μένει να κάνουμε, είναι η λεμοσύνη. μόνο αυτό είναι τρόπο για μια θυσία και πάλι τι δίνομαι τι δίνεις αυτά που σου έδωσε ο Θεός δίνεις αν ο Θεός θέλει σου να πάρει δύο λεπτά σου να παίρνει αυτά που σου έδωσε ο Θεός μέσα από την πρόνοια του τα υλικά αγαθά δίνεις και εσύ στον αδελφό σου δεν είναι δικά σου σου τα έδωσε ο Θεός ούτε μαζί σου θα τα πάρεις είσαι ένας πώς να πούμε τα είσαι δεν μπορείτε να τα έχεις μαζί σου αιώνια οπότε φρόντισε Φρόντισε να τα κάνεις επενδύσεις σωστές, όπως τώρα λένε όλοι μέσα τα χρηματιστήρια, επενδύσεις σωστές, να ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα θα τα βρεις μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Πράγματι, να ξέρετε ότι η ελεημοσύνη είναι αυτή η αρετή που βοηθά την ψυχή μας, όπως λένε οι πατέρες, να κατευθείαν δηλαδή να περάσει και να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί? γιατί κάνει την καρδιά μας, την ψυχή μας, όμοια με τον ελεήμονα Θεών. Αφού λοιπόν δηλαδή να προσφέρομε θυσία δικαιοσύνη, τότε ελπίσατε επικύριον. Αφού ο άνθρωπος τρόποντινά έχει αγαθήν διάθεση, κάνει ό,τι μπορεί, έχει καθαρόν το μαυτήριο της συνειδήσεώς του. Εντάξει, είμαστε βεβαρημένοι, αμαστίες όλοι, αλλά λέμε ότι, θέμου παρόλε παρόλες τις πολλές ευνομαρτίες, κάνουν ό,τι μπορώ. Δεν έχω στη συνείδηση μου κάτι που να μου καταμαρτυρεί ότι κοίταξε, αυτό δεν είναι, είναι αδικία. Αυτό είναι, πώς να πούμε, μια κακία. Την κρατάς, δεν την αφήνεις. Όταν έχουμε καθαρό το μαρτύριο τη συνείδησή μας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ένα επιχείριο τότε ο άνθρωπος αυτός έχει μια ελπίδα μέσα στην ψυχή του γεννάται μέσα στην ψυχή μας η μακαρία ελπίς. αυτή η ελπίδα η οποία είναι σαν κάτι ας πούμε που μας κρατά συνέχεια και δεν μας αφήνει να καταποντιστούμε δεν μας αφήνει να χαθούμε είναι κάτι το παρήγορο κάτι το, το, ο, το βοηθητικό, το σωτήριο λέει πιο κάτω στον 7 στίχον πολλοί λέγουσιν τι δείξει μεν τα αγαθά πάρα πολλοί μα λένε ποιος θα μας δείξει εμάς τα αγαθά και όταν λέει αγαθά δεν εννοεί μόνο τα υλικά αγαθά που λέει δίπλα αλλά εννοεί τα αγαθά της βασιλείας του Θεού όλα αυτά τα χαρίσματα βλέπεις πολλοί άνθρωποι λένε και ποιος σας είπε ότι θα υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας λένε ακόμα κανιά φορά και εμείς στην καρδιά μας υπάρχουν λογισμοί και μα λένε. Ποιο μα είπε, Εμά θα δούμε αυτά τα αγαθά. Τι δείξει, Μην τα αγαθά. Θα τα δούμε, υπάρχουν, δεν θα τα δούμε. Τα ήταν μερικοί άνθρωποι. Εμείς θα τα δούμε, άραγε. Ε, υπάρχει μέσα στην καρδιά του άνθρωπου μια δυσπιστία πολλέ φορές. μια αφιβολία. Εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, ή ας, αν θα μπορέσουμε να τα δούμε ή όχι. Και λέει πιο κάτω ο προφήτης Δαβίδ, Εσυμειώθη φιμά το φω του προσώπου σου, κύριε. Σε αυτή την απάντηση. Σε αυτό το ερώτημα, τι δείξει μην τα αγαθά και ποιο είναι το πιο μεγάλο αγαθόν Ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός είναι το μέγιστον αγαθών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερον αγαθόν από τον Θεό. Τότε λοιπόν απαντά αυτός με την εμπειρία του. Εσυμειώθηκε σε εμά το φως του προσώπου σου, Κύριε. Το πιο μεγάλο αγαθόν σε εμά είναι το φως του προσώπου σου. Και όχι απλώς το είδαμε, όχι απλώς το είδαμε, όχι απλώς μας έλαμψε το φως του προσώπου Σου. Όχι απλώς το αισθανθήκαμε αλλά σημειώθηκε πάνω μας. Δηλαδή ε, ε, ε, ε, ετυπώθηκε πάνω μας ετυπώθηκε πάνω μας το φως του προσώπου Σου Κύριε. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα αρχίσει να επικαλείται το όνομα του Θεού θέλοντας και μία αυτός ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται δέχτη των θείων ενεργειών δέχεται ευσύες ενέργειες από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει Κύριε σου Χριστέ με τον αμαστολών από την πρώτη στιγμή που θα αναζητήσει τον Θεό τότε αμέσως ο Θεός ενεργεί μέσα στην ψυχή του και τυπώνεται μέσα στο βάθος του είναι μας αυτό το φως του προσώπου του Κυρίου για αυτόν τον λόγο αυτή, αυτή η κατάσταση η πνευματική Αγκαλιάζει όλον το είναι μα, όλον τον άνθρωπο. Φαίνεται αυτό ο άνθρωπο. Φαίνεται υπάρχει, φαίνεται είναι πάνω του, είναι σημειωμένο. Δεν μπορεί να κρυβεί. Είναι πάνω στην καρδιά του, είναι πάνω στο σώμα του, είναι στην παρουσία του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σε όλο το είναι του, υπάρχει αυτή η χάρη. Τυπώνεται πάνω αυτή η χάρη του Θεού, αυτή χάρη του φωτό, του προσώπου του κυρίου αυτή η ελπίδα λοιπόν η οποία γεννάται από την εργασία των εντολών του Θεού αυτή η ελπίδα που γεννάται από την ελεήμονα καρδία αυτή η ελπίδα μας δίδει την, ε, την βεβαίωση την εμπειρία ότι εσυμειώθηκε εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε πολλοί και έτσι μα λένε πολλές φορές ακούμε συνέχεια ε, ερωτήσεις απορίες αφισβητήσεις Χίλια δυο ερωτηματικά για την πίστη μας. Αν είναι πράγματι έτσι. Βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με χίλιες δυο ε, θεωρίες. Μας χλεβάζουν, μας ηρωνεύονται, μας αφισβητούν, ε, μας κοροϊδεύουν, μας εξεφτελίζουν την πίστη μας. Τα πάντα τα κάνουν, να πούμε πολλές φορές, πράγματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά και τόσο ιερά πράγματα. Βλέπει που καμιά φορά κανείς να τα εξεφτελίζουν, να τα, να τα... Χρησιμοποιούμε έναν τρόπο άσχημο. Είναι να μα θέτουν ερωτήσει οι άνθρωποι, πάρα πολύ δύσκολε ερωτήσει, που θέλει μεγάλη διάνοια να τι απαντήσει κανεί ή να τι διατυπώσει καν. Και λέει κανεί, εμεί πώ θα απαντήσουμε. Πάμε σε έναν τόπο. Τι θα απαντήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Μα είπε ο Χριστό όταν θα πάτε κάπου, θα σα παίρνουν επί βασιλεί και ηγεμόνε τότε λέει μην φοβάστε μην με ρυμνήσετε τι θα πείτε μην κάνετε το λάθος λέει ο Χριστός να κάτσετε να, να προετοιμάζεστε να απολογηθείτε είναι λάθος αυτό θα σας πάρουν μπροστά στου βασιλείς και του ηγεμόνες και δεν είναι μόνο οι βασιλείς και οι ηγεμόνες τότε οπουδήποτε βρεθούμε έτσι οπουδήποτε βρεθούμε και χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε την, την άρνηση την αφισβήτηση την ερώτηση την απορία είτε του εαυτού μας είτε του άλλου ανθρώπου είτε οποιοδήποτε τότε κανιά φορά λέμε τα χάνουμε τι θα απαντήσω τώρα πως θα τα βγάλουμε πέρα τι θα πούμε ο Χριστός μας είπε μη προμερε, μεριμνάτε μη προμελετάτε τι θα πείτε είναι λάθος γιατί κινείστε ανθρώπινα αφήστε και το Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη ώρα θα σα δειράξει τι θα πείτε και αυτό έχει σημασία διότι όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει μέσα του τυπωμένον το φως του προσώπου του Κυρίου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ερωτήματα μέσα του. Ο Θεός είναι μέσα του. Ο Θεός είναι απάντηση σε όλο το είναι του. Μπορεί να μην έχει φιλοσοφικές αναζητήσεις όπως ο άλλος, αλλά όταν ακούει τον ερωτήσει του άλλου, μέσα του υπάρχει πάντα η απάντηση. Ε, θυμούμε μια φορά πολλές φορές ε, Ανθρώπου που έρχονταν να συζητήσουμε πνευματικού πνευματικούς ανθρώπους στο Νόρος, με γέροντες, με τον πατέρα Απεϊσιο και τους έκανε εντύπωση ότι ο γέροντα απαντούσε σε όλα τα ερωτήματα με πολύ απλόν τρόπο. Και στιγμάνει μια φορά ένα καθηγητή, έλεγε εκεί «Είναι φοβερό πώς αυτός ο άνθρωπος θα έχει μέσα του όλα τόσο εντακτοποιημένα. Πώς το κατάφερε, κάθεται εδώ και σκέφτεται όλη μέρα και όλη νύχτα για τα εντακ Κύριος ενόμιζε ότι ο γέροντας δεν είχε άλλη δουλειά που το να σκέφτεται ερωτήσει και να δει απαντήσει. ώστε να έχει για όλες τις ερωτήσεις όλες τις απαντήσεις δεν είναι αυτό απλώς αυτός είχε μέσα του τη χάρη του Θεού ήταν ο Χριστός παρό μέσα του αφού ο Χριστός ήταν παρό άρα η απάντηση σε κάθε ερώτημα ήταν δεδομένη δεν υπήρχε πράγμα το οποίο ε, ήταν γι' αυτό δύσκολο ενώ θέματα τα οποία αφορούν πνευματική ζωή, τη σχέση με τον Θεό και παρατηρεί αυτό το πράγμα κανείς σε όλου αυτούς τους ανθρώπους αυτής της κατάστασης δεν, δεν φοβούνται, δεν έχουν δεν δηλιάζουν. βλέπει κανείς και παιδιά ακόμα, μωρά τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές αντικσότητες, παιδάκια μικρά έφηβοι, πιο μικροί ακόμα τους ρωτούν στο σχολείο στην τάξη πράγματα διάφορα και τα μωρά παντούν και δεν τα χάνουν και πως απαντά αυτόν τον μωρό και δεν τα χάνει ή αγράμματοι άνθρωποι που δεν ξέρουν δεν διέβασαν και όμως απαντούσαν ερωτήματα γιατί διότι έχουν μέσα τους τη χάρη του Άγιου Πνεύματος είναι, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η ενέργεια του Θεού και αυτό για μας είναι κάτω σημαντικό γιατί αποδεικνύει ότι η εκκλησία δεν είναι μια θεωρία που φοβάται τι αντίθετε θεωρίε. Δεν αισθανόμαστε καμιά αίσθηση φοβία. Τι σημαίνει δηλαδή, α ανακαλύψουν ό,τι θέλουν. Α πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι. Με τα χαρά να ανακαλύψουν όλου του πυθίκου του κόσμου, να πα όλα τα, τα, του πλανήτε, όλου του αρχαίου ανθρώπου. Οτιδήποτε. Δεν έχει πρόβλημα για την Εκκλησία, την Ορθόδοξη. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη ποτέ δεν φοβήθηκε κανέναν επίτευγμα, καμιά ανακάλυψη γιατί ποτέ δεν εσάνθηκε ότι υπάρχει κάτι κενό μέσα στην διδασκαλία τη που πιθανόν να μην μπορέσει κάποτε να το απαντήσει. Θυμάστε οι πρώτοι χριστιανοί όταν τους ερωτούσαν διάφορα πράγματα, έλεγαν, απαντούσαν «Χριστιανός ή μη» Του έλεγαν «Πώς σε λένε» και απαντούσαν «Είμαι χριστιανός». «Τι δουλειά κάνεις» «Είμαι χριστιανός». «Από πού είσαι» «Είμαι χριστιανός». Πόσο χρονών είσαι είμαι χριστιανός. Αυτή η απάντηση δεν είναι οι μάρτυρες. Και αυτή απορροσήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Εμείς του λέμε τι δουλειά δηλαδή κάνουμε και λέει χριστιανός και πόσο χρονών είναι χριστιανός. Γιατί απαντούσαν έτσι. Διότι για τους μάρτυρες, για τους Αγίους η απάντηση ήταν ο Χριστός. Ήταν, δεν ήταν μια θεωρία για τους Αγίους η απάντηση. Ήταν αυτή η παρουσία του Θεού. Οπότε και σήμερα μα ρωτούν διάφορα πράγματα. Είναι αμαρτία εκείνων, είναι αμαρτία των άλλων. Ρωτούν τα παιδιά μα, είναι αμαρτία να πάω έξω, είναι αμαρτία να φορέσω αυτά τα ρούχα, είναι αμαρτία, ξέρω εγώ, να βάψω τα μαλλιά μου πράσινα ή να φορέσω 15 σκολαρίκια. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα και η απάντηση, μάλλον τη Εκκλησία, δεν πρέπει να είναι απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Η απάντηση είναι η εξή: Να αποκτήσει τον Χριστόν. Να σημειωθεί το φω του προσώπου του κυρίου πάνω σου. Μετά θα δοθούν οι απαντήσει για όλα τα θέματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν αποκτήσει τον Θεό μέσα σου, τον Χριστό, να αγαπήσεις τον Χριστό, κινηθεί αυτή η αγάπη του Χριστού, πλέον για σένα ο Χριστό γίνει εμπειρία, όταν για σένα ο Χριστό είναι εμπειρία, δεν υπάρχουν πλέον ερωτήματα. Κάμε ό,τι θέλει. Είχαμε ναγείου που κάναν του τρελού, βγαίναν πα στα κεραμίδια, βγαίναν πάνω στου φασαρίε. Κυκλοφορούσαν γυμνοί, κυκλοφορούσαν σαν ζώα, κάναν οτιδήποτε και ήταν άγιοι. Γιατί είχα μέσα τους τη χάρη αυτή και περέβησαν τα σχήματα, τα έξωθεν σχήματα. Δεν εξαρτάται δηλαδή η ζωή μας από έξωθεν ε, κανόνες συμπεριφοράς. Αλλά η ζωή μας, η ε. Χριστώ ζωή μας είναι μια πραγματικότητα, μια εμπειρία δυνατή που αυτή η εμπειρία καλύπτει όλον το είναι μας. Δεν μας αφήνει να αισθανθούμε ποτέ εκτεθειμένοι. Δεν μας αφήνει ποτέ να σταθούμε ότι έχουμε κάτι τρόποντινά ότι χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Ούτε μία φορά αυτή η αίσθηση ότι κάτι υπάρχει το οποίο δεν είναι απαντημένο μέσα στην ψυχή μας. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Είναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω πώς να σας το δώσω να καταλάβετε ότι είναι κάτι το οποίο δει στον άνθρωπο μια πληρότητα είναι πλήρης ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο μετά δεν χρειάζεται να ανακαλύψει τίποτε άλλο φτάνει σε αυτή τη μακαρία κατάπαυση πλέον αναπαύεται όπως λέμε αναπαύεται στη την χάρη έτσι πάντοτε σε αυτό το ερώτημα σε οποιονδήποτε ερώτημα σε εμάς είναι ότι εσημειώθηκε μας το φως του προσώπου του Κυρίου ποιος μπορεί να αρνηθεί αυτή την εμπειρία μας ας κάνουν ό,τι θέλουν έλεγε κι ένας και ο Χριστός να κατέβει και να μου πει δεν υπάρχω, δεν θα τον πιστέψω γιατί, γιατί για μένα ο Χριστός είναι εμπειρία αν πούμε ότι έρχεται ο Χριστός και πει συγγνώμη ρε παιδί, μου ξέρεις δεν υπάρχω ή δεν είμαι έτσι όπως λες εσύ ή έτσι όπως παρέδω στην Εκκλησία δεν θα τον πιστέψω γιατί δεν μπορεί κανένας να αφισβητήσει όχι την ιδεολογία μας, όχι την θεωρία μας, όχι την φιλοσοφία μας. Αυτά δεν έχουν σχέση με μας. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει την εμπειρία μας. Που είναι εμπειρία όχι ενός ανθρώπου, όχι μιας εποχής. Είναι εμπειρία όλων των αιώνων. Διαβάζουμε την Παλαιά διαθήκη. Αυτά που διαβάζουμε είναι γραμμένα πριν τρεις χρόνια. Σαν να γράφτηκα σήμερα. Σήμερα αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια. Όπως αισθανόταν ο Δαβίδη, αισθάνονται και σήμερα οι άνθρωποι του Θεού. Όπως αισθανόταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ πριν 8.000 χρόνια. Το ίδιο πράγμα. Διαβάζομαι τα κείμενα τη γραφή και βλέπω μέχρι σήμερα το ίδιο πνεύμα, το Άγιο. Την ίδια ενέργεια. Ταυτόσημα, χωρί καμιά διαφορά. Χωρί απολύτω τίποτα να υπάρχει. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια δύναμη. Η ίδια ενέργεια, το ίδιο βίωμα να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, σε εκατομμύρια ανθρώπους. Τότε λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να αφισβητείς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλο έλεγε ότι «και άγγελος εξ ουρανού να κατέβει και να σα πει διαφορετικά από αυτό το Ευαγγέλιο που συζητράξαμε εμείς, ανάθεμα έστω. Δεν είναι, δεν είναι δεχτός, μακριά από εμά, και αυτός ο άγγελος ακόμα, να μας πει κάτι διαφορετικό, δεν το δεχόμαστε». Δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα αυτό ότι είμαστε βέβαιοι πέρι της ενημήν ελπίδος. Είμαστε βέβαιοι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να αφισβητούμε. για αυτόν τον λόγο οι Άγιοι της Εκκλησίας ε, δεν μπορούσαν να αρνηθούν. καν καθημερινά αλλά δεν μπορούσαν να αρνηθούν αυτό το οποίο βίωναν. Δεν είχαν καμιά αναφιβολία περί τούτου. Στην Εκκλησία, εγώ τουλάχιστον θα ήμουν άθερο. Δεν θα δεχόμουν να ανήκω να σε μια Εκκλησία που στέκει πάνω σε φιλοσοφίε και θεωρίε. Τι να την κάνω τη θεωρία, όσο καλή και να είναι. Δεν τρώμε θεωρίε πλέον. Παρήρθενη η εποχή των θεωριών. Σήμερα θέλουμε μια εμπειρία η οποία είναι πιο μεγάλη εμπειρία από όλε τι εμπειρίε του κόσμου. Τούτου. Ποιο μπορεί να μα δώσει αυτή την εμπειρία, αυτή μόνον η Εκκλησία και όχι μόνον. Από τι εμπειρίε του κόσμου, τούτου, αλλά είναι τόσο δυνατή εμπειρία που να νικά και τον θάνατο ακόμα. Την εκείνη τη φοβερή εμπειρία του θανάτου, ποιο μπορεί να την νικήσει, μόνο η Εκκλησία. Γιορτάζομαι αύριο του 40 μάρτυρες του τόσο μεγάλου Αγίου. Διαβάζομαι και την ωραιότητα την ακολουθία. Όπω τι λέει εκεί, φέρονται στα παρόντα για νέου οι Άγιοι μάρτυρες ε, έτρεχαν με τα προθυμία. Και έπεσαν μέσα στη λίμνη εκείνη, την παγωμένη τη λίμνη, και διαλύθηκαν από τον πάγον που είναι πολύ σκληρό θάνατο, απίστευτα σκληρό θάνατο. Ποιο σκληρό από την πυρκαγιά. Να διαλυθεί μέσα στον πάγο εκείνο και τα έφεραν όλα αυτά χαίροντε, έλεγαν. Χαίροντε παρέδαν τον εαυτό τους σε αυτόν τον εκούσιο θάνατο. Υπερέβηναν τη φύση του, υπερεύναν τον εαυτό του, η, η μητέρα του, το, το ξεπέρασε τον εαυτό τη. Γιατί, γιατί η εμπειρία του Θεού ήταν τόσο μεγάλη εμπειρία πιο μεγάλη και από την μητρική εμπειρία ακόμα. Άρα λοιπόν έχουμε τέτοια πίστη, τέτοια εκκλησία και τέτοια κατάσταση στην εκκλησία μας που δεν μπορεί να σταθεί τίποτα προς αυτή την εμπειρία. Και είναι τραγωδία κυριολεκτικά γιατί δυστυχώς είμαστε υπεύθυνοι και ένοχοι ενώπιον του Θεού διότι ε, εχάσαμε αυτήν Τη γνώση ότι η Εκκλησία μας είναι αυτή η εμπειρία. Και κάναμε με την Εκκλησία ιδεολογία Κάναμε με την Εκκλησία φιλοσοφία. Το Ευαγγέλιο, η φιλοσοφία. Αυτή είναι η ψύστη ανοησία. Τι είναι η ψύστη φιλοσοφία το Ευαγγέλιο, Πότε μίλησε ο Χριστός περί φιλοσοφίας Όταν έλεγε ο Απόστολο Παύλο ότι ο Θεό του σοφού του Ο Θεό αυτού του σοφού που του ε, θεωρούσαμε ότι εμείς, Ο Θεό του απέδειξε ανόητου. Υπερεύει και ο Θεός αυτά τα πράγματα. Η εκκλησία είναι το, το μόνο κενό υπό τον ήλιο. Το μόνο κενό πράγμα το οποίο έκανε ο Θεός αυτόν τον κόσμο Δεν υπάρχει κάτι όμοιο. Δεν μπορώ να πω ότι μοιάζει με αυτόν το άλλο. Είναι μοναδική ως εμπειρία. Δεν έχει όμοιο. Δεν έχει κάτι που, που να πούμε ότι ταιριάζει ή μοιάζει ή είναι κάτι σαν και αυτόν. Είναι κάτι το απόλυτα μοναδικό. Και αυτό το πράγμα είναι είναι όντως αυτό που υπάρχει και συνέχει την ύπαρξη του ανθρώπου και οδεύει ο άνθρωπος και περνά τη ζωή του ολόκληρη μέσα αυτήν την, την ζώσαν σχέση του με τον Θεό. Περνά και τον θάνατο ακόμα. Γιορτάζομαι κάθε μέρα στην Εκκλησία μάρτυρες, συνέχεια μάρτυρες. βάζετε τα μαρτύρια των Αγίων. Να δείτε με πόση χαράν η Άγια πούμε, έτρεχα σε αυτό το μαρτύριο. «Ουκ τα παθήματα του νυγκερού» προς τη μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθεί ναι. δεν είναι όλα τα παθήματα τα πρόσκαιρα οτιδήποτε και αν πάθουμε σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τίποτα μπροστά στην δόξα του Θεού που μέλει να αποκαλυφθεί στους Αγίους τίποτα δεν είναι οπότε όταν το ζει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα τι μπορεί να τον ταράξει, τι μπορεί να τον κουνήσει τίποτα απολύτως κινείται ο άνθρωπο μέσα σε μια ειρήνη μέσα σε μια ησυχία εκεί όπου ο Θεός είναι παρόν εκεί που ο άνθρωπος ζει αυτή τη μακαρία σχέση του με τον Δεσπότη Θεών και συνεχίζει πιο κάτω έδωκα σε φροσύνηνη στην καρδία μου βλέπετε είναι ένα, ένα ξεχίλισμα ευγνωμοσύνη αυτού του ανθρώπου του προ χιλιάδων χρόνων ανθρώπου που λέει στο Θεό ότι αφού κάναμε τη θυσία δικαιοσύνης την ελπίδα ε, εσύ με ότι το φως του προσώπου σου σε ευρωσύνη στην καρδιά μου μέσα στην καρδιά μου έδωσε μεγάλη ευρωσύνη μεγάλη χαρά καμιά χαρά του κόσμου δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτήν τη χαρά που μου έδωσες εσύ όπως μας είπε ο Χριστός περί της ειρήνης η ειρήνη την αμὴν δίδωμι ημήν ού καθώς ο κόσμος δίδωσήν βλέπετε μαζί τη, τη δική του ειρήνη και λέει την ειρήνη αυτήν τη δική μου ειρήνη όχι αυτήν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος Δεν έχει καμιά σχέση με την ειρήνη του κόσμου Η ειρήνη του Θεού είναι άλλο πράγμα Και ομολογεί ο προφήτης Έδωκας εφροσύνην Εις την καρδία μου Η καρδιά μου εγέμωσε από εφροσύνην Εξεχείλησε Δεν υπάρχει περιθώριον άλλων δεν, δεν υπάρχει κάτι Μες στην καρδιά μου Το οποίο να είναι πώ να μπούνε αστερημένον Είναι γεμάτη η καρδιά μου από εφροσύνην από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επιθύνθησαν. Ακόμα μας έδωσες, μας ενέπλυσες και με τα υλικά αγαθά. Και ποια είναι αυτά. Ο σύτως, ο είνος και το έλεο. Βλέπετε τρία πράγματα. Τρία πράγματα είχαν οι άνθρωποι παλιά και ήταν πλούσιοι. Είχαν μια αναποθήκη είχα είχαν στιτάρι, είχαν λάδι, είχαν και κρασί. Και αυτά ήταν πλούσια. Θυμάμαι όταν πήγα στο άγιο. Έλεγαν εκεί στην έρημο που μέναμε στη Σκήτη έλεγαν οι ασκητέ, ευτυχώ έχουμε και πεντέξι ελιέ στο καλύβι μα. Άμα έχει λάδι, δεν χρειάζεσαι τίποτα. Και εγώ λέγαγα, αλλά μόνο λάδι, δύο άνθρωποι δεν θέλει και τίποτα άλλο, δεν θέλει ούτε σαπούνια, δεν θέλει ούτε ξέρω εγώ, τηλέφωνα, δεν θέλει ούτε χρήματα, δεν θέλει μόνο λάδι. Όχι, άμα έχει λάδι, δεν χρειάζεται τίποτα πλέον. Θεωρείται ότι όποιο είχε να πειθάρει λάδι ήταν εξασφαλισμένο. Είχαν αυτάρκεια οι άνθρωποι. Ζούσαν τόσο απλά τόσο όμορφα. Σήμερα ό,τι και να έχουμε δεν μας στάνει δεν μας χωράει ο τόπος. Λοιπόν αυτή η βλέπετε ότι ο Θεός δίδει και τα υλικά αγαθά. Όταν εμείς κάνουμε τα έργα του Θεού ο Θεός θα μας δώσει τα υλικά αγαθά πλούσια στη ζωή μας. Όμως όσα χρειαζόμαστε όχι παραπάνω έδωσε στου Εβραίους το μάνα όταν πήγαινε να φυλάξουν παραπάνω από ό,τι χρειάζονταν την πρώτη μέρα γεμίζε σκουλίκια το μάνα να πάρεις τόσο όσο χρειάζεσαι σήμερα όχι αύριο τον άρθρον ημών τον επιούσιο δώσιμοι σήμερο δεν λέει τον άρθρον ημών τον επιούσιο δώσιμοι σήμερο και όλος μας και αύριο να βάλουμε και στο ψυγείο να έχουμε για αύριο ε, θυμάμαι επισκέφθηκα μια φορά έναν ασκητή. Στου Άγιον Όρου, ένα γεροντάκι και του πήρα, κάναμε παξιμάδια και κάτι άλλα τρόφιμα που είχα γυρέψει και πήγα να του πάρω. Έμενε πιο κάτω από μας Του λέω, Γέροντα, μέσα στη γερόντα να σα φέρω κάποια πράγματα. Διάλεξε μερικά και λέει, Αυτά είναι αρκετά για σήμερα. Λέω, Πάρε την όλα δικά σα, φύλαξε τα. Όχι, λέει, Αυτά είναι αρκετά για σήμερα. Ε, λέω, Για αύριο, για το αύριο έχει ο Θεό. Πήρε τόσα, μόνο στο χρειαζόντουσε για σήμερα. Όχι για το αύριο. Και πού θα τα έβρισκαν αυτό, με στην έρημο, μες στο δάσο, ή θα πήρε στον Πακάλι να ψουμνήσει, ή ξέρω εγώ, θα το έστειλα με το ταχυδρομείο. Έμαθαν να ζουν έτσι. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπο, ο οποίο είναι ελεήμον και προσεύχεται τελείω τα καθήκοντα του τα το πνευματικά, ο Θεό θα διαθρέψει αυτόν τον άνθρωπο. Είτε η οικογένεια είναι, είτε μοναστήριν είναι, είτε Μητρόπολη είναι, είτε οτιδήποτε είναι ο Θεός θα οικονομήσει τα πάντα όταν εμείς είμαστε συνεπείς ενώπιον του Θεού Είναι, μπορώ να σας διηγηθώ ώρες ατέλειωτες αμέτρητες ώρες περιπτώσεις τέτοιες που ο Θεός επρονόησε στη ζωή μας μέχρι και γελία πράγματα μέχρι και πράγματα δηλαδή τα οποία ήταν απίστευτο να μας στείλει ο Θεός και μας τα έστελε και πότε τα έστελε όχι μια μέρα πριν την ημέρα που τέλειωναν τα έστελε ο Θεός μέσα στην έρημο. Ο Θεός οικονόμησε έτσι να ζήσουμε σε χώρους που είμαστε φτωχοί. Είμαστε στην έρημο με τη συνοδεία μας, με τον Γέροντα. <coughs> Δεν είχαμε ούτε σχεδόν τα καθημερινά. Και όμως ο Θεός μας διέθρεψε. Πολλές φορές φτάσαμε σε σημεία να μην έχουμε πολλά πράγματα αναγκαία. Και λέγαμε Τέλειο είναι αυτό. Ο Θεός θα οικονομήσει. Α πώ θα οικονομήσει ο Θεός. Ο Θεός οικονομούσε. Απίστευτο πράγμα, τι να σα πω. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ακούει κανεί και, και γελάει, μια φορά. Και όταν συνέβαινε ένα-δύο φορέ και στερηθήκαμε κάτι, ο Γερόντ έλεγε: stop, κάτι συμβαίνει. Για να μην μα οικονομήσει ο Θεό, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Κάποια παράβαση κάναμε. Κάτι εμεί δεν οικονομήσαμε. Εμεί στο μοναστήρι τόσα χρόνια ποτέ δεν αγοράσαμε ψωμιά. Καμιά φορά. Μια φορά στερηθήκαμε το ψωμί. Όσα συνέβηκαν τόσα χρόνια, ούτε ζυμώσαμε, ούτε ψωμιά αγοράσαμε. Πάντοτε ο Θεός μας εφρόντιζε και είχαμε ψωμί. Και τι έλλειψε το ψωμί από το μοναστήρι. Είχαμε χρήματα να αγοράσουμε, μπορούσαμε και να ζυμώσουμε. Αλλά ήταν ένα ερώτημα. Κοιτάξαμε και πράγματι είχε γίνει μια, πώς να πούμε, μια προσεξία και δεν εφυλάχθηκα σωστά μερικά πράγματα και χάλασα και ο Θεός επήρε την πρόνοια αντώπω μας και μας, άφησε ότι, μας έδειξε ότι πρέπει να οικονομούμε σωστά τα πράγματα. Πάντοτε, όποτε συνέβηκε έλλειψης και ο Θεός δεν επενέβηκε, πίσω από αυτήν την επέμβαση του Θεού εκρυβόταν μια δική μας, μας παράβαση. Και γέροντα γέροντας δεν εδεχόταν να κρίνουμε τα πράγματα ανθρώπινα. Όχι. Για να μην οικονομήσει ο Θεός κάτι εμείς παραβήκαμε. Και μόλις το ανακαλύπταμε ότι αυτό ήταν τότε αμέσω. Ξεκινόταν η ευλογία του Θεού ξανά στη συνοδεία μας. Γι' αυτό να έχουμε ελπίδα στο Θεό. Να έχουμε ελπίδα και λέει πιο κάτω για να τελειώσουμε και το ψαρμό. «Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδηκα το κι με Αφού περιγράφει όλα αυτά «Εν ολα αυτα επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω» κοιμηθώ και θα ξαπλώσω εν ειρήνη σαν κάποιος άνθρωπος που πάει να ξαπλώσει το βράδυ στο κρεβάτι του και έχει μια απόλυτη ειρήνη μέσα του γιατί? γιατί δεν έχει κάτι το οποίο να τον, να τον ε, χτυπάται τη συνείδησή του είναι τρόπο την είναι αναπαυμένη συνείδησης είναι αναπαυμένη η συνείδηση του ανθρώπου κοιμάται ήσυχα ειρηνικά δεν έχει ταραχήν δεν έχει αναστάτωση μέσα του ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδει κατοκισάσμι. Ότι εσύ Κύριε κατά μόνας. Όταν είμαι μόνος και εσύ μόνος. Είναι μεγάλο μυστήριο αυτό. ίσω χρειαστεί να πούμε και λίγα λόγια την άλλη φορά. Το πως ο, ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος είναι μόνος. Έλεγε ο Γέρος Παΐσιος ότι όταν δεν έχεις ανθρώπινην παρηγορία έχεις θεία παρηγορία και όταν δεν έχεις ανθρώπιν παρουσία έχεις την θείαν παρουσία και αυτόν αυτός ήταν πάντοτε μόνος του μέσα στην έρημο και απέφευγε να έχει μαζί του άλλους και να έχει ακριβώς την θεία παρηγορία σήμερα ακούμε μοναξάν και τρομάζομαι η, η, η μόνος είναι μια οριακή, οριακή κατάσταση ο άνθρωπος ή τα χάνει ή γίνεται Θεός όταν μάθει το μυστικό αλλά περί αυτού ας μιλήσουμε την άλλη φορά γιατί είναι μεγάλο το θέμα πάντως να ξέρουμε ότι ο Θεός ζει και ενεργεί στη ζωή μας και είναι παρόν ο Θεός και είναι εμπειρία ο Θεός και είναι η πιο μεγάλη παρουσία και η πιο μεγάλη εμπειρία από όλα τα πράγματα του κόσμου και αυτή διαφυλάσσεται και υπάρχει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική την ιατρική μέθοδο την οποία παραδίδει η Εκκλησία μας μέσα στον πνευματικό αγώνα περίπτω να σας υπενθυμίσω ότι μπαίνουμε στη Μεγάλη Τησαραγωστή στην περίοδο της νηστείας της εγκρατείας τη προσευχής και έτσι να αγωνιστούμε όλοι μας Καθένας κατά την δύναμή μας και με την εγκράτεια των τροφών και με την εγκράτεια των παθών και με τον αγώνα των πνευματικών και με έργα αγαθά με έργα λιμοσύνης και αγάπης να διέρθουμε αυτήν την περίοδο να την αξιολογήσουμε, να την αξιοποιήσουμε σωστά και πνευματικά. Οι ακολουθίες θα γίνονται κανονικά σε όλους τους ναούς. Να πηγαίνουμε εν τον ναούς Κάθε Παρασκευή θα γίνεται Αντί η καθιερωμένη αγρυπνία όπω γίνεται, θα γίνεται πάλι αγρυπνία, αλλά θα γίνονται οι χαιρετισμοί τη Παναγία ώρα 8.30 8.30 θα γίνεται δεύτερη ακολουθία των χαιρετισμών, η πρώτη στην ώρα είναι η κανονική που κάνουν όλε τις εκκλησίες Η δεύτερη ακολουθία θα γίνεται η ώρα 8.30 οι χαιρετισμοί τη Παναγία, ο όρθρο και η θεία λειτουργία όπω κάνουμε κάθε Παρασκευή βράδυ και θα τελειώνει γύρω στι 9.30 κάπου όπω τελειώνουμε κάθε φορά που έχουμε αγρυπνία έτσι όσοι δεν μπορούν να παρακολουθούν τους χαιρετισμού. η ώρα 6.30-7 που αρχίζουν στις αενωρίες, θα ξέρετε ότι εδώ στην Εκκλησία της Παναγίας θα επαναλαμβάνεται η ακολουθία των χαιρετισμών η ώρα 8.30 μαζί με την Αγρυπνία. Εμείς είμαστε εδώ στην κανονική μας μέρα μετά από 15 μέρες. Να κάνουμε προσευχή. Συγγνώμη. Ναι. Ε, στην έξοδο θα βρείτε πάλι αυτά τα βιβλιαράκια της Θείας Λειτουργίας με μετάφραση, που όσοι δεν μπόρεσαν να πάρουν την προηγούμενη φορά και χρειάζονται, μπορούν τώρα να το προμηθευθούν από την έξοδο της Εκκλησίας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ενερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως τα πρόσιτων, και τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείες της Παναχράντου Σου Μητρός και πάντως Σου τον Αγίον Αμήν. Διευχόν τον Αγίον ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, λέει Σου νημάσαμε. Καλό στάδιο, καλή Σαρακοστή, ο Θεός μαζί σας.